Είμαι πραγματικά χαρούμενο γιατί στο στούντιο έχω τον κύριο Κοντογιώργη Καθυστερημένο λιγάκι, αλλά συγχωρεμένο γιατί εντάξει Νέα Υόρκη βρίσκεται, οπότε τον καταλαβαίνουμε. Α συγχωρώ το βέβαια, να συνοδώ στον κύριο Στεφανόπουλο που δεν τον έφερε στις δεκάμιση που σα είχε προσχεθεί. Και έτσι, φίλοι ακροατή θα χάσετε μισή ώρα ενδιαφέρουσα συνομιλία με τον κύριο Κοντογιώργη Γιατί εμένα θα έχει την ευκαιρία να ακούσετε και αύριο και μεθαύριο. Με καφώνει. <laughs> με το πρέπει να το λέμε. Σωστό πρέπει να το λέμε. Για να μου πει καθυστερημένο. λόγω κίνηση. <χαι> λοιπόν, κύριε Κοντογιώρη, καλώ ορίσατε. Καλώ σα βρήκα. Πολύ και εμένα είναι πραγματικά χαρά μου, κύριε Στεφανόπολη, και εσύ, καλώ όρισε εδώ το πρόγραμμα. Χαρά μου να σα έχω σε... είμαστε... και εσένα. Εμεί είμαστε γνωστέ από τα παλιά. Λοιπόν. Να δείξουμε ε... τον κύριο απλώ στη Νέα Υόρκη, γιατί δηλαδή θα τον έχουμε. Στη Νέα Υόρκη, στη γειτονιά μα, στο στο παντού παντού. Εσεί έχετε ένα λόγο παραπάνω. Είστε πρώτη φορά, κύριε Κοντογιώρη, στην Νέα Υόρκη. Τη φορά, αλλά δυνάμει ω ιό ε, ε, Έλληνα που έζησε 37 χρόνια στην Αμερική και δει στη Νέα Υόρκη, σημαίνει ότι με έφερνε μαζί του και πριν γεννηθώ. Όσο κουβαλούσε μαζί του. Ναι. Από τι αρχέ του 20ου αιώνα. Σωστό. Μονόνοιτο. <laughs> λοιπόν, να πούμε ότι ο Γιώργο, ο Κοντο γεννήθηκε το 1947 στο της Λευκάδας Σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και πολιτική επιστήμη στο Παρίσι, όπου έγινε και διδάκτορα. Τώρα αν θα κάτσω οφίλει ακρατήρα να σα αναλύσω έτσι γενικά τα περι Κοντογιώργη Θα σα πω τα σπουδαιότερα γιατί θα, θέλω νιώθω το ρολόι να τρέχει, γιατί μια ώρα δεν είναι αρκετή να μιλήσει κανεί με τον κύριο Κοντογιώργη. Το 1980 έγινε η φηγητή στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη, ενώ από το 1976 διδάσκει στο πάντιο Πανεπιστήμιο. υπήρξε ιδρυτικό μέλο και πρώτο γραμματέα ελληνική εταιρεία πολιτική επιστήμης. Από το 1975 μέχρι το 81 πρίθανη τη Συγγνώμη, από το 1984 μέχρι το 1990, μέλος του Ανωτάτου Συμβουλίου και του Συμβουλίου Ερευνών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας, από το 1985 μέχρι το 1994, γενικός διευθυντής το 1980 και πρόεδρος ο, διευθύνου Σύμβουλο 1989 της ΣΕΡΤ, υπηρεσιακός υφυπουργός τύπου το 1993 και άλλα και άλλα πολλά τώρα ε, να πούμε βέβαια ότι ακόμα έχει διδάξει ω επισκέπτη σε πολλά ξένα πανεπιστήμια. Ω μουσαφίρι που λέμε στην Κρήτη, κύριε και <laughs> επισκέπτη. <laughs> λοιπόν, όπω ε, το ΙΕΠ του Παρισιού, το Μονπελιέ, Πελιέ, τη ε, Λουβέν των Βρυξελών, του Κεμπέκ, του Τόκιο, τη Αψιέδα στη Ρώμη, τη Φλωρεντίας και άλλα. Τη Μαδρίτη, τη Βαρκελόνη, του Πεκίνου. Πολύ ταξιδεμένος και έχει διδάξει, έχει πατήσει τα πόδια του και έχει αφήσει τη σφραγίδα του σε πολλά πανεπιστήμια ανά τον κόσμο. Υπότιτλοι να μην μπούμε άλλα. Αρκετά είπαμε κύριε Κοντογιώργη. Να πω βέβαια φίλε Κουρατέ, δεν θέλω να σα πω βέβαια για τη βιβλιογραφία και πόσα βιβλία έχει γράψει. Γιατί απλώ ξεχώρισα έτσι μερικά από την μια πλούσια συγγραφική δουλειά που έχει κάνει ο κύριο Κοντογιώργη. Έτσι μερικά ο ιστορικό Αλέξανδρος, 30 χρόνια δημοκρατία στο πολιτικό σύστημα τη τρίτη ελληνική δημοκρατία προφανώ. Πολίτηση και πόλη, έννοια και τυπολογία τη πολιτιότητα. Το αυταρχικό φαινόμενο τη Τετάρτη Αυγούστου. Η ελληνική κοινωνία στο τέλο του 20ου αιώνα, αυτό το θέμα θέλω να το κουβεντιάσουμε μια μέρα, όταν θα φύγετε από το τηλέφωνο, γιατί δεν έχουμε χρόνο σήμερα να μιλήσουμε για αυτό το θέμα. Εκλογικό σύστημα, συνταγματικά ώρα και πολιτική συγκυρία, εφημερίδα, συνταγματική, πολιτιακή, δίκαιο, η κοινωνία, η πολιτική ζωή και οι δεσμοί και πολλά, πολλά, πολλά. πολλά. Μερικά πείρα, δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κανένα νομίζω ακόμα. Νομίζω ότι από αυτά δεν πρέπει να συγκρατήσει κανεί <laughs> τίποτε απολύτω. Είναι τρία στοιχεία, αν θέλετε, που έχουν να κάνουν με την επιστημονική μου παρουσία ε, το γεγονό ότι δίδαξα πολλά χρόνια στο πλέον έγκυρο Γαλλικό Πανεπιστήμιο το Ινστιτούτο Πολιτικών Επιστημών του Παρισιού ε, ότι εξελέγει ως τιτουλάριος καθηγητής στην έδρα Φρανική στο Πανεπιστήμιο των Βρυξελών και ως αντεπιστέλων μέλος της Ακαδημίας του Διαθμούς Ακαδημίας του Πολιτισμού της Πορτογαλίας που είναι ένας σημαντικός θεσμός για την πορτογαλική γλώσσα και πολιτισμό ε, που βεβαίως έχει σημασία να είναι κανείς εκεί. Ε, ε, αυτό που ίσως ενδιαφέρει τους ε, Έλληνε. Τη διασποράς οι οποίοι έχουν μια πολύ πιο δημιουργική αντίληψη για την έννοια του Έλληνα και της ελληνικότητας είναι ε, το τρίτο μου βιβλίο μου το ελληνικό κοσμοσύστημα που υπάρχει εκεί μια ερμηνεία του ελληνισμού από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα τελείως διαφορετική από αυτή που διδάσκεται και το, η δημοκρατία ως ελευθερία που ανασκευάζει στο 100% τις αντιλήψεις για τα σύγχρονα πολιτικά συστήματα και για το τι είναι και τι δεν είναι δημοκρατία και η αντιπροσώπευση. Να περάσουμε στην κουβέντα μας. Να περάσουμε στην κουβέντα μας γιατί τώρα Είχα προγραμματίσει μια μισή ώρα κουβέντα, τώρα θα γίνει μια ώρα κουβέντα και σκέπτομαι πού θα μπαλώσω και πού θα κρύψω γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί ενδιαφέροντε. Να σα πω κύριε Κοντογιώργη, <laughs> ότι εγώ εδώ πέρα πολλέ φορέ μπαίνω στο ίντερνετ και βρίσκω ομιλίε από τρει ανθρώπου: του Κοντογιώργη, του Γιαναρά και πώ τον λένε τον, αυτό που με έρχεται το Θοδράκη στη σπίθα, το, το συνταγματολόγο, το τον συνταγματολόγο, Και βρίσκω ομιλίε τι οποίε σε καινέ ώρε που έχουμε στο σταθμό. Τι βάζω και τι ακούει ο Έλληνα απόδειμο. Γιατί έχουν πολύ σημασία, με στο λόγο, σαφήνια και ό,τι χρειάζεται να ακούσουμε. Και εμεί εδώ, α μακριά από την πατρίδα, που δεν έχουμε. Δυστυχώ, έχουμε, αλλά δεν είναι κοντά στα μίντια να έρθουν και να μιλήσουν όπω έχετε την ευχαίρεση να πηγαίνετε στην Ελλάδα και να μιλάτε. Λοιπόν, όταν βρούμε, όταν καλέ τέτοιε κομπέ. Λοιπόν, θα σα έχω παρακολουθήσει αρκετό καιρό. Η αλήθεια είναι ότι χθε μια-δύο ώρε παραπάνω και μπήκα σε, πάλι στο ίντερνετ έτσι για να ψάξω και να δω πού θα κοντράρω σήμερα έναν άνθρωπο κι αν μπορώ να κοντράρω τον Κοντογιώργη όχι. Λοιπόν και επειδή πιάσατε τη λέξη δημοκρατία πριν μπούμε στα, στα σήμερα της Ελλάδας θέλω να μου πείτε με δυο τη λέξη δημοκρατία Τι είναι Ναι να ξεκινήσουμε από το ότι το σημερινό σύστημα δεν είναι ούτε δημοκρατία ούτε αντιπροσώπευση. Mm -hmm. Να πούμε επίση ότι εάν ένα σύστημα είναι δημοκρατία, δεν είναι αντιπροσωπευτικό. Εάν mm -hmm. αν είναι αντιπροσωπευτικό, δεν είναι δημοκρατία. Mm -hmm. Όλα αυτά που στοιχειοθετούν τη σύγχρονη πολιτική θεωρία είναι αερολογήματα τα οποία κατασκευάστηκαν για να δικαιολογήσουν ένα σύστημα που δεν είναι ούτε δημοκρατικό ούτε αντιπροσωπευτικό. Τι σημαίνει αντιπροσώπευση, Αντιπροσώπευση σημαίνει ότι αν εγώ θέλω να Σα στείλω να αγοράσετε την τσιγάρα. Γιατί βαριέμαι να πάω ίδιο ή γιατί δεν ξέρω τον δρόμο. Εγώ ως εντολέας θα καθορίσω τι θα κάνετε. Τι τσιγάρα θα μου αγοράσετε ή εάν αλλάξω γνώμη να πάρετε άλλη μάρκα ή να μην, μου, να μην μου αγοράσετε τσιγάρα και να μου φέρετε τα χρήματα πίσω ή αν αγοράσετε και τσίχλες από το περίπτερο για το λογαριασμό σας να μου δώσετε τα χρήματα να μην τα πληρώσω εγώ. Τι, τι από αυτά ισχύουν στο πολιτικό μας σύστημα. Γιατί πολλοί λένε ψηφίσαμε αυτούς που είναι πάνω. Τίποτε απολύτω. Η ψήφος μας δεν έχει περιεχόμενο αντιπροσωπευτικό. Αν είχε έχει αντιπροσωπευτικό περιεχόμενο, θα έπρεπε να έχει όλες αυτές τις ιδιότητες. Δηλαδή η κοινωνία ω σώμα, η κοινωνία των πολιτών να αποφασίζει. Για να είναι δημοκρατία, θα έπρεπε να μην είναι ούτε αυτό. Να μην υπάρχει δηλαδή ο διαχωρισμός κοινωνίας και πολιτικής. Αυτό που γίνεται σήμερα στο κράτος, που κατέχει το σύνολο του πολιτικού συστήματος και αποφασίζει για μας, θα έπρεπε να το επενδύεται η κοινωνία. Η κοινωνία να είναι το πολιτικό Σύστημα. και όχι ο Ομπάμα όχι ο Παπανδρέου, όχι ο Παπαδήμος όχι κανείς άλλος η Δημοκρατία λοιπόν είναι η αυτοκυβέρνηση η Δημοκρατία είναι από τη στιγμή που συμφωνάμε και πάμε και ψηφίζουμε σημαίνει ότι αποδεχόμαστε τους όρους της δημοκρατίας όχι. που είναι εκείνη τη στιγμή η ψήφος... Εάν πάμε να ψηφίσουμε και από τη στιγμή που πάμε και ψηφίζουμε κύριε Κοντογιώργη και εκλέγουμε μια κυβέρνηση γιατί δεν είναι δημοκρατία, συμφώνησε. Δεν με πήγε κανεί με τον πιστόλι. Ναι, και αν υπογράψετε ένα χαρτί που θα λέτε ότι γίνεστε δούλο σε μένα, ε, με τη θέλησή σα γίνετε δούλο. Αλλά από την ώρα όμω που υπογράψατε το χαρτί, είστε δούλο. Θα γίνετε ελεύθερο αν το σκίσετε το χαρτί. Άρα λοιπόν το να δώσετε εξουσιοδότηση σε κάποιον να σα κυβερνάει εν λευκό δεν είναι ούτε αντιπροσώπευση ούτε δημοκρατία. Ε, αυτό σηματοδοτεί την νομιμοποίηση, όπω λέμε, του συστήματο. Είναι αποδεκτό δηλαδή δηλαδή και όχι, και όχι ε, επιβεβλημένο. Σημαίνει ότι η δημοκρατία είναι σύστημα και σύστημα που το, η πολιτεία αντί να κατέχεται από το κράτος και επομένως από τους πολιτικούς του κράτους, κατέχεται από την κοινωνία. Εάν εμείς ψη, ε, να ξέρουμε ότι η ψήφος δεν δηλώνει το πολιτικό σύστημα ψήφιζαν και στη φεουδαρχία ε, οι, οι φεουδάρχε μεταξύ τους η ψήφος πρέπει να δούμε τι περιεχόμενο έχει. Η ψήφο λοιπόν μπορεί να περιέχει μόνο περιεχόμενο νομιμοποίηση. Μα αρέσει να είναι ο Σαμαρά και όχι ο Παπανδρέου ή το αντίθετο, αλλά για να έχει αντιπροσωπευτικό περιεχόμενο το σύστημα πρέπει να σηματοδοτεί το περιεχόμενο τη αντιπροσώπευση. Δηλαδή να ψηφίζουμε όχι για ποιον θα βγάλουμε, αλλά να ψηφίζουμε επίση και για το τι θα κάνει αυτό που θα βγάλουμε ή να αλλάξει και να κάνει άλλη πολιτική και να μα δίνει λογαριασμό και να τον ανακαλούμε. Εάν αν ήταν αντιπρο... ε, δημοκρατικό το σύστημα, πάμε πολύ πιο μακριά, θα έπρεπε συγκεκρι... ε, οι συγκεκριμένοι να μην υπάρχουν, οι αντιπρόσωποι να κυβερνάνε. Καταλάβατε, αυτή είναι η διαφορά. Η ψήφος επομένως δεν δίνει το νόημα στο πολίτευμα. Ε, το περιεχόμενο της ψήφου δίνει το νόημα στο πολίτευμα. Εγώ πιστεύω ότι τη λέξη δημοκρατία τη χάνω όταν μπούμε μέσα στα κόμματα κύριε Κοντογιώργη. Από τη στιγμή που συμφωνούμε κατά την προσωπική μου άποψη, να πάμε να ψηφίσουν πάλι το ξαναλέω, πάντα με τη δική μου άποψη, δεν με υποχρεώνει κανεί να πάω. Ψηφίζω. Εγώ πιστεύω ότι τη λέξη δημοκρατία τη χάνουμε στα κόμματα, όταν σήμερα πριν από δύο λεπτά ο κύριο Σαμαρά διέγραψε το χατζιγάκι και μπερτόρισε να πει τη γνώμη του. Είστε Εί... θύμα, θύμα τη νεωτερικότητα ω προ το τι είναι η δημοκρατία. Εκεί προσπαθώ να Αλλά στην νεωτερικότητα και να σα ρωτήσω τώρα, σε ποιο κράτο. Σ' όλο τον κόσμο εφαρμόζεται αυτό που λέτε, κύριε Κοντογιώργη. Δεν εφαρμόζεται πουθενά. Μπράβο. Αλλά το γεγονό ότι δεν λέγεστε Γιώργος δεν σημαίνει ότι και καλά πρέπει να είστε ο Γιώργος. Όχι, ε, όχι ε, ε, Άρα λοιπόν το να διαπιστώσουμε ότι δεν εφαρμόζεται πουθενά δεν σημαίνει ότι αυτό που υπάρχει πρέπει να το ονομάσουμε δημοκρατία. Ε, Επομένω ε, είναι πολύ απλά τα πράγματα. Ε, ζούμε στην μεταφεουδαλική εποχή. Προχθέ οι παππούδε των Ευρωπαίων και των Αμερικανών ήταν δουλοπάρικοι πριν από ένα ε, είναι πολύ μικρός ο χρόνος, δηλαδή ζούμε στην περίοδο, αν δούμε τον καθέναν από εμάς, στην περίοδο τη ηλικία των 5 με 10 ετών στην ιστορία των κοινωνιών. Uh -huh. Έχουμε μπροστά μας λοιπόν, όπως έχουμε και πίσω στον ελληνικό κόσμο, αυτή τη διαδρομή από ένα σύστημα που είναι σαν το σημερινό, ο Σόλωνας εξελέγει από το σώμα των πολιτών αλλά δεν έδινε λόγο σε κανέναν ε, δεν μπορούσαν να τον ανακαλέσουν και έκα, τους άκουγε αλλά έκανε ό,τι ήθελε μετά πήγαμε στην αντιπροσώπευση και μετά στη δημοκρατία το ίδιο συμβαίνει και σήμερα είμαστε σε αυτό το βρεφικό στάδιο και θα εξελιχθούμε αλλά δεν είμαστε ακόμα εκεί εγώ πιστεύω ότι δε, όχι μόνο δεν θα εξελιχθούμε, αλλά χάνομαι και όποια δημοκρατικότητα είχα μέχρι σήμερα, μια και σήμερα άλλου ψηφίζουμε και απαλούνται οι εντολέ. Αυτό είναι άλλο. Αυτό είναι άλλο τώρα, έτσι. Ε, δεν είμαστε δε ένα δε... άλλο θέμα για το σημερινό σύστημα. Όχι. Για το σημερινό, θα έρθουμε εκεί αργότερα. Λοιπόν, αλήθεια μπορούμε εμεί σαν Έλληνες γιατί σα άκουσα και σα έχω ακούσει Διάφορες διάφορε που έχετε δώσει. Γιατί να μιλάμε μόνο για τον ελληνισμό. Είμαστε το κέντρο του κόσμου. Γιατί να μην ταυτιστούμε του άλλου λαού που συνταξιδεύω μαζί σε ένα καράβι που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί να χτυπάμε να λέμε ότι εμείς οι Έλληνες επειδή μήπως τελικά έχουμε πέσει θύματα των αρχαίων Ελλήνων, της αρχαία μας κληρονομιάς που μας κάνουν πλέον ή κάνουν ανθρώπους σαν που είναι καπετάνοι σε αυτό το καράβι της ελληνικότητας να ταξιδεύουμε και να μην ξέρουμε τελικά που πηγαίνουμε, γιατί σήμερα είναι ανεφαρμόστα. Μην και σήμερα εφαρμόζεται από ανθρώπου που γνώμουν να έχουν μόνο την τσέπη και το δολάριο. Υπάρχουν τρία θέματα που θίγεται, ναι. νομίζω χωριστά. Αυτό που είναι. Επειδή είστε ναι, ένα ναι, ναι, καταράκτη ναι. στο λόγο σα, Έχετε... προσπάθησα να τα βάλω για να... Γιατί δεν θέλω να σα διακόπτει. Είναι, είναι, η αξίζει... καρδιά, είναι η καρδιά. Του, του, του θέματο σήμερα, όπω το θέσατε. Μα ακριβώς. ακριβώ. Το... Και επειδή θέλω να το αναλύσετε και να μην σα διακόψω με μια δεύτερη ερώτηση, γι' αυτό ακριβώ έβαλα το ερώτημα. Να μην όπως διακόψετε, ναι. βεβαίω. Ε, υπάρχουν τρία επίπεδα λοιπόν. Το ένα είναι ο Ελληνισμό ω ιστορική πραγματικότητα. Αυτόν ο νεότερο κόσμο θα τον συναντά διαρκώ μπροστά του όχι γιατί υπήρξε σπουδαίο, αλλά γιατί έκανε μια διαδρομή στην ιστορία την οποία ακολουθούμε και σήμερα. Σε με, μεγάλη κλίμακα βεβαίω και όχι σε μικρή αλλά ακολουθούμε και σήμερα εξέ, αυτό είναι το προνόμιο για το οποίο διατηρεί ο ελληνισμός την ε, επικαιρότητά του ο Πλάτωνας ή ο Αριστοτέλης ή η Βυζαντινή δεν ήταν υπεράνω της δικής μας ευφυΐας ή της ευφυΐας του κάθε Ευρωπαίου και του κάθε Αμερικανού. Ήταν οι ίδιοι άνθρωποι που ζούσαν όμως άλλες ιστορικές πραγματικότητες πιο εξελιγμένε από τις δικέ μας, στο δικό τους κόσμο. Ε, αυτός λοιπόν ο ελληνισμός είναι που μπορεί να αποτελέσει το εργαστήρι μέσα από το οποίο θα κατανοήσουμε τον χαρακτήρα της δική μας εποχής και το μέλλον της, που πηγαίνει που λέμε παγκοσμιοποίηση και πολλά άλλα. Το δεύτερο είναι ε, αυτή η σχέση ελληνικότητας δηλαδή αυτό που ορίζουμε σήμερα ως ελληνική κοινωνία είτε του κράτους την Αλλαδική είτε της Διασποράς ε, και ο υπόλοιπος κόσμος. Ε, σήμερα λοιπόν ο ελληνισμός δεν συγκροτεί αυτό που λέω κόσμο σύστημα, δηλαδή ένα σύνολο κοινωνιών μέσα στο οποίο υπάρχει μια αυτάρκεια μια ελληνική ε, εναρμόνιση των δυναμικών οι Αθηναίοι, οι Σπαρτιάτες οι, ε, μέσα στο, στη Ρώμη, στο Βυζάντιο κλπ. Δεν συγκροτεί αυτό ένα αυτοτελή δικό του κόσμο ο ελληνισμός σήμερα είναι μέρος ενός άλλου κοσμοσυστήματος που έχει αναδειχθεί στο σύνολο του πλανήτη. Πολλοί είναι μια κοινωνία ένα κράτος έθνος όπως λέγεται. Και βεβαίως σε αυτό το επίπεδο υπάρχει αφενό η θέληση της ταυτότητας να υπάρχουμε δηλαδή ως ταυτότητα. Ω Έλληνε στον κόσμο, γιατί αυτό στοιχειοθετεί την έννοια τη ελευθερία, όποιο έχει ταυτότητα θέλει να είναι ανεξάρτητο να διακρίνεται από τον άλλον, άρα θέλει να υπάρχει μέσα στον άλλο κόσμο, αλλά με διακεκριμένο τρόπο ώστε να ορίζει τα του οίκου του και από εκεί και πέρα οι ευρύτερε οικογένειε ή οι συγγένειε στι οποίε ανήκει η Ευρώπη, παραδείγματο χάρη. Δεν είναι αναιρετικό να είναι κανεί Έλληνα και Ευρωπαίο, όπω δεν είναι αναιρετικό να είναι Γάλλο ή Γερμανός. Και Ευρωπαίος. Είναι δύο σε διαφορετικά επίπεδα ταυτότητες οι οποίες μας ανήκουν. Και Έλληνες είμαστε και Ευρωπαίοι. Είναι δύο ταυτότητες όπως και μέσα στην Ελλάδα ή και μέσα στον ελληνισμό υπάρχουν περισσότερες ταυτότητες. Δεν υπάρχει μία. Εγώ είμαι Λευκαδίτης, είμαι Έλληνας και είμαι και πολίτης Ευρωπαίος. Εσείς είστε κατά τον ίδιο τρόπο κριτικός Άνθρωπο τη Αστόρια, γιατί κατοικείται εδώ, ε, τη Νέα Υόρκη, σε πάση περιπτώσει, αν δεν κατοικείται στην ε, Αστόρεια και πολλά άλλα. Και Έλληνα. Δεν είναι αναιρετική μια ταυτότητα με την άλλη. Συνεπώ, το να μιλάμε για την Ελλάδα σήμερα, μιλάμε γιατί η Ελλάδα βρίσκεται σε ιδιαίτερε συνθήκε κρίση και πρέπει να αναζητήσουμε την αιτία. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να απομονώσουμε την Ελλάδα και τον Ελληνισμό από τον άλλο κόσμο. Είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Υπάρχουμε γιατί υπάρχουν οι άλλοι. Και υπάρχουν οι άλλοι γιατί υπάρχουμε όλοι. Οι επιμέρους. Το τελευταίο διάστημα, αρχίζουμε σιγά σιγά να μπαίνουμε στα, στα του σήμερα, άνθρωποι των γραμμάτων, όπως σας είπα και πριν μερικά ονόματα και εσείς κύριε Κοντογιώργη, ξαφνικά νιώσατε την ανάγκη να παρέμβετε. Πού αργήσατε, αλήθεια. Δεν τη βλέπατε αυτή η κατρακύλα, τη έχει ξεκινήσει 4-5 χρόνια πριν. Γιατί αλήθεια τόσο ενδιαφέρον τώρα, τελευταία. Πού είστε όλα αυτά τα χρόνια, Γιατί. Κάτσε να βάλω πάλι ερωτήματα, Γιατί <laughs> θέλω να σα διακόπτω. Να σα προλάβω σε αυτό. Να με προλάβετε. Σα εγκαλώ, <laughs> εγκαλώ για το λόγο ότι δεν με διαβάζετε. Και έχετε δίκιο να με διαβάζετε, Γιατί δεν είστε υποχρεωμένο να ψάχνετε. <laughs> να με παρακολουθείτε. Μα αλλά... διαβάζω λίγο από όλους, αλήθεια αυτή και πρέπει να ενημερώνομαι, γιατί είμαι για πολλά χρόνια εδώ πέρα οπότε λοιπόν για yeah, συνεχίστε <laughs> <laughs> λοιπόν <laughs> μάλλον να τελειώσει την ερώτηση που είσαστε αλήθεια εσείς οι άνθρωποι των, των γραμμάτων γιατί εγώ ειλικρινά σα βλέπω τον τελευταίο χρόνο ένα ενάμιση το κακό στην Ελλάδα ειδικά για ανθρώπους σαν και εσά. Έχετε δει πολλά χρόνια να έρχεται. Γιατί δεν κάνατε την παρέμβαση σα τότε, όταν ήταν νωρί ακόμα, τι παρεμβάσι σα γενικά όλοι εσεί και ξαφνικά τα τελευταία ένα-δύο χρόνια σα βλέπουμε όλου με τόσο ενδιαφέρον για την πατρίδα. Ε, έχετε απόλυτο δίκιο αλλά οφείλω να διαφοροποιηθώ. Δεν μπορώ να μιλήσω για του άλλου, γιατί αν θα το πω διαφορετικά για την ελληνική διαδικασία. Μπορεί θα... να το γράψετε στα βιβλία σας, γιατί δεν τα έχω διαβάσει, αλλά δεν σα έχω δει τόσο έντονα να σα εκτό αν είσαι σε κανάλια τα οποία δεν μπορούμε να τα πιάσουμε εδώ Όχι. στην Αμερική και δυστυχώς δεν μπορούμε να τα δούμε όλα. Να συνεκτιμήσετε ότι πολλοί ε, καλούν τη διανόηση ή διαμαρτύρονται γιατί η διανόηση δεν παρεμβαίνει, αλλά ελάχιστοι θέλουν να παίξουν τη διανόηση, να ακουστεί. Ε, πρέπει λοιπόν να λάβετε, να διερωτηθείτε για, στο γιατί μήπως κάποιοι δεν θέλουν να ακούγεται η διανοήση ή μια ορισμένη διανοήση. Ε, αυτό έχει να κάνει με τη δική μου επιχειρηματολογία. Ε, δεν είναι τυχαίο ότι ε, ο δικός μου λόγος αρχίζει να απελευθερώνεται και να ακούγεται γιατί ήταν σε κατάσταση εγκλεισμού προηγουμένω τα τελευταία χρόνια που ε, έχει αναπτυχθεί η επικοινωνία στο ίντερνετ. Ε, όπως ξέρετε στην Ελλάδα ε, όπως και παντού αλλά στην Ελλάδα κυρίω ε, υπάρχουν δύο τρόποι να ακούσει κανείς είτε να βγει στην τηλεόραση είτε να βγει στο ραδιόφωνο έτσι που είναι μαζί ή στις εφημερίδες εάν δεν σας παίζουν λοιπόν το ραδιόφωνο η τηλεόραση και οι εφημερίδες σημαίνει ότι, ότι δεν, δεν υπάρχεται Σωστό. γιατί τα βιβλία και τα άρθρα είναι επιστημονικά και είναι περιορισμένα ε, ένα λοιπόν το κρατούμενο ε, σε ό,τι με αφορά é uh... Είχα αναδείξει τα αίτια του κακού και μάλιστα σε διαχρονικότητα για την ελληνική κοινωνία έχοντα μιλήσει εδώ και δεκαετίε, όχι τώρα, για κράτο κατοχή και για δυναστική κομματοκρατία. Mm -hmm. ε, αυτό το είχατε δηλώσει αυτό, Γύρω, Ντογιώρη. Αυτό από τη δεκαετία του 1980. Ήδη... Έχει σημασία, θα σα πω την επόμενη μέρα. Είχα αρχίσει ήδη προηγουμένω από το 1900. Το πρώτο μου κείμενο που μιλούσα για διαπλοκή ήταν δικό μου όρο. Ε, και όχι του Μητσοτάκη, όπω λέγεται στην πολιτική. του Πιτσοτάκης το όπως και πολλοί άλλοι. Ε, είχα εισαγάγει την έννοια της διαπλοκής δηλαδή ενός πολιτικού συστήματος, ενός κράτους που είναι στον αντίποδα των συμφερόντων της κοινωνίας ήδη από το 1975. Ε, και ήταν ο λόγος που η διδακτορική μου διατριβή στο Παρίσι είχε ως περιεχόμενο την επανάσταση. Ε, δηλαδή την υπέρβαση Της ε, κρατούσης καταστάσεως Και πως αυτή μπορεί να γίνει ε, Μίλησα για κράτος κατοχής Για δυναστική κομματοκρατία Είναι δικός μου όρο όρος που εισήγαγα Η κομματοκρατία Και η θεωρία της κομματοκρατίας Ήδη από τη δεκαετία του 80 ε, Όλα μου τα βιβλία Τεκμηριώνουν αυτή την πορεία Της καταστροφής του ελληνισμού Μέσω του κράτους Αν αναλογιστείτε τι ήταν ο ελληνικός κόσμος Σε καθεστώς κατοχή τουρκοκρατίας που κυβερνούσε ουσιαστικά οικονομικά πνευματικά και άλλ, με άλλους τρόπους ε, τρεις αυτοκρατορίες και τι είναι σήμερα θα αντιληφθείτε ποιος κατέστρεψε τον ελληνισμό και γιατί αυτό το κράτος λοιπόν είναι αναντίστοιχο με την συλλογική αντίληψη που σέρνει ιστορικά ο Έλληνας. Διότι δεν έχει τις ίδιες καταβολές. Αυτό ήταν χρήσιμο κράτος για τον δυτικό κόσμο αλλά ήταν αναντίστοιχο προς την ελληνική κοινωνία. Διότι η ελληνική κοινωνία δεν προήλθε από τη φεουδαρχία. Δεν ήταν μάζα που σέρνονταν για να απελευθερωθεί. Ζούσε σε καθεστώ δήμου μέσα στα κοινά του. Οι πόλεις, κράτη της αρχαιότητας φτάνουν, αυτό είναι ο, ο μου, μέχρι για το 19ο αιώνα μέχρι δηλαδή τη στιγμή που συγκροτείται το ελληνικό κράτος και είναι οι πόλεις κράτη αυτό που λέγεται κοινότητες που συγκρότησαν τον δυτικό κόσμο και τον έβγαλαν από τη φεουδαρχία αυτό λοιπόν το στοιχείο πρέπει να το συνεκτιμήσουμε ε, αν ακούγομαι σήμερα ε, περισσότερο είναι γιατί τότε δεν έπρεπε να ακούγομαι ε, θεωρεί ότι χαλού, χαλαγα τη σούπα όπως λέμε της ε, της, δυνα... πολιτικής της πολιτικής σκηνής, ε, ενοχλούσα, ενώ τώρα που έχει έρθει σε αδιέξοδο το πολιτικό σύστημα υπάρχει κόσμος που ψάχνει το διαφορετικό Σας θυμίζω ότι το 2008 με τα γεγονότα τότε που ξεκίνησαν αυτή την κρίση ε, είχα γράψει επανειλημμένα και είχα βγάλει και βιβλίο το οποίο σε ό,τι αφορά τα αποσπάσματα που μπήκαν στο ίντερνετ στην ιστοσελίδα μου έχουν κυκλοφορήσει ευρύτατα το βιβλίο όμως δεν κυκλοφόρησε γιατί δεν κυκλοφόρησε το βιβλίο μια μέτρια κυκλοφορία διότι οι μηχανισμοί δεν το επιτρέπουν Προστατεύουν οι μηχανισμοί ένα πολιτικό σύστημα το οποίο λειτουργεί ω κατακτητή τη κοινωνία. Όπω λειτουργεί και σήμερα μέσα στι συνθήκε τη κρίση. Με λίγα λόγια, δηλαδή, εσεί έκανε την παρέμβασή σα και τι προτάσει σα και δεν ακούγότανε. Βεβαίω, mm. είναι η μόνη θεωρητική αντίληψη που έχει διατυπωθεί που πήγαινε αντίθετα στο ρεύμα που ενοχοποιούσε την ελληνική κοινωνία για την κατάντια του ελληνικού κράτου. αν ήταν η κοινωνία που κατέστρεφε τον εαυτό τη. Ήταν η μόνη θεωρητική Προσέγγιση η οποία πήγαινε στην αντίθετη κατεύθυνση στα πράγματα και δικαιώθηκε από τι σημερινέ συνθήκε. Κύριε Κοντογιώργη, πηδά από το ένα θέμα στο άλλο, αλλά σα είπα πρέπει να κόψω. Είχα μια σειρά για μια μισή ώρα πρόγραμμα. Είδα μια συνέντευσή σα που δώσατε στην Αθήνα, νομίζω τώρα αρχέ Νοεμβρίου. Αν δεν κάνω λάθο, ήταν και βάλεστε κατά του Γεωργίου Παπαντρέου και λέτε ότι θα πρέπει να δικαστεί κτλ. για όλα αυτά που έκανε. Εσεί πιστεύετε ότι μόνο ο Παπαντρέο έφτασε στην Ελλάδα στο σημείο που είμαστε σήμερα. Και γιατί αλήθεια να δικαστεί ο Παπανδρέου αφού για μένα προσωπικά ο δρόμο ήταν στρωμένο από την προηγούμενη κυβέρνηση. Για να μην πω από την προ προηγούμενη κυβέρνηση. Και δεν ήταν τυχαίο ότι ο Παπαντρέο βγήκε με μια διαφορά 11%. Γιατί για μένα ήταν όλα προγραμματισμένα να βγει με αυτή τη διαφορά και να εφαρμόσει όλα αυτά που εφαρμόσει σήμερα. Γιατί αλήθεια βάλεστε εναντίον του Παπαντρέου ε, και όχι και των προηγούμενων. Όπω είπα πριν, ε, ε, εγώ ενοχοποιώ συνολικά. Το κράτο, το πολιτικό σύστημα, δηλαδή το πολιτικό προσωπικό που έχει κυριαρχήσει ιδιωτελώ πάνω στο κράτο. Αυτό είναι από την εποχή του Όθωνα. Η ελληνική κοινωνία καταστρέφεται, ο ελληνικό κόσμο το βλέπετε τι συμβαίνει στο, στην κοινωνία. Στην... Να μου επιτρέψετε να σα διακόψω. Να, να, να, να το πω ολόκληρο. Όχι, μου βγήκατε από να. την απάντησή μου, την ερώτησή μου. Όχι, έφτα, έφτασα κιόλα. Γιατί εδώ είστε μόνο εναντίον του Παπαντρέου. Όχι, όχι, έφτασα κιόλα. Και το έχω βγάλει φωτοτυπία, το, το μπροστά μου. Πολιτική πράξη για αυτό θέλω να εξηγήσω. Εντάξει. Okay. Ενοχοποιώ λοιπόν το σύνολο τη πολιτική τάξη γιατί, όχι γιατί είναι οι κακοί άνθρωποι που ε, είναι αντίθετοι από εμά, αλλά γιατί όποιο και να θέλει ή και να ανεβεί σε αυτό το πολιτικό σύστημα θα συμπεριφερθεί με τον ίδιο τρόπο, λαιλατικά επί τη κοινωνία, ιδάλω θα πρέπει να πάει σπίτι τη, θα την εκφράσει το πολιτικό σύστημα. Όποιο είναι μέσα λοιπόν, είναι συνένοχο. Ένα. Το δείχνει η ιστορία. Το 1800. 1897 παρά λίγο να χάσουμε την ελευθερία μας, το 1922 χάθηκε ο μισό χάθηκε στο εσωτερικό μέτωπο από αυτούς τους ίδιους. Το... Για να, για να έρθουμε και στα Κυπριακά και τα άλλα. Δεύτερον, για να έρθουμε στο τωρινό. Έχω πει λοιπόν ότι η, με, η περίοδος της μεταπολίτευσης στοιχειοθετεί μια ολική επαναφορά στο καθεστώς της φαβλοκρατίας του 19ου αιώνα. Επομένως, ενοχοποιώ όλες τις κυβερνήσεις. Ξεκινάω από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή που δεν λαϊλάτισε αλλά δημιούργησε ένα ε, καθεστώς ε, ευραίο κράτους με την ε, κρατικοποίηση μεγάλων οργανισμών για να δώσει την ευχαίρεια μετά στον Ανδρέα Παπανδρέου να αλεηλατήσει το κράτος προκειμένου να φτιάξει ιδεολογία. Ε, περνάω στο Σινήτη που είναι η μεγάλη περίοδος επίσης ο οποίος παρέδωσε συνολικά το κράτος στη, δια, στη διαπλοκή και στη διαφορά. Για πρώτη φορά έχουμε τόσους μέσα από το γραφείο του να βγαίνουν με ε, αποκαλύψει εκατομμυρίων. Περνάμε στον Καραμανλή το νεότερο ο οποίος διέλυσε κυριολεκτικά το κράτος το όνομα της επανίδρυσης και το πήγε πιο κάτω ακόμη στη διαφθορά και στη διαφθοκή, να μην αποδίδει απολύτω τίποτε και ερχόμαστε... Ο ένα αλυσιδωτά και προσθετικά στον άλλον. Για να Ερχόμαστε... καταδικαστεί ο Παπανδρέου. Ερχόμαστε λοιπόν εκεί. Στα αυτό που λέτε εσεί. Ο Παπανδρέου λοιπόν είναι ο τελευταίο κρίκο αυτή τη αλυσίδα. Δεν δημιούργησε την κρίση. Όμω είχε όλη την ευχέρεια πριν να καταλάβει όχι να καταλάβει ήξερε, γιατί ήξερε που πάμε και να είναι συγκρατημένο. Παρ' όλα αυτά δήλωνε ότι λεφτά υπάρχουν. Είχε μετά την άνοδο του στην εξουσία, μήνες, τη δυνατότητα να πάρει μέτρα για να μην πάμε στην Τρόικα. Μας έβαλε στην Τρόικα, ανοήτως, δηλαδή σε ένα καθεστώς που θα σας το εξηγήσω μετά, αλλά να, να πω γιατί ο Παπανδρέου, ε, δεν έπαιρνε κανένα μέτρο μέχρι σήμερα, διατήρησε τους πυλώνες του συστήματος που μας οδήγησε στην καταστροφή στο ε, ακέραιους, ατόφιους, ε, γιατί δεν ήθελε να αθίξει τα προνόμια της πολιτικής τάξης και μέχρι σήμερα ε, εγκαλείται για μία αλυσίδα, Καταστροφών, οι οποίες μας έχουν οδηγήσει σήμερα στο απόλυτο αδιέξοδο. Η ελληνική κοινωνία δεν θα συνέλθει, γιατί έχουμε ακόμα να διανύσουμε το ρουβίκονα, δηλαδή κρίσεις και καταστροφές, οι οποίες θα είναι ατέλειωτες. Πολλά μνημόνια έλεγα από την αρχή και δεν θα συνέλθει σε αυτόν τον αιώνα φοβάμαι. Θα... Η Ελλάδα που θα βγει από την κρίση θα είναι τελείως αγνώριστη, θα είναι η μισή Ελλάδα και θα είναι μια Ελλάδα η οποία δεν θα μπορεί να σταθεί πια στα πόδια της με τον τρόπο που την ξέραμε. Πριν. Χωρί λόγο, χωρίς αιτία. Διότι μπορούσε να πάρει στοιχειώδη μέτρα και να διασώσει την κατάσταση. Και ήξερε, ήταν αυτός ο κυβερνήτη. Όταν λοιπόν το είπα, το είπα γιατί το δημοσιεύθη, μου το ζήτησαν και δημοσιεύθηκε σε μια πολύ μεγάλη, τη μεγαλύτερη γαλλική ιντερνετική ε, εφημερίδα. Την παραμονή που θα πήγαινε στην καια. Στι κάνε. Και ήθελα να δώσω, ήθελαν αυτοί να δώσουν στο Σαρκοζί και στη Μέρκελ ένα μήνα και εγώ τους είπα ότι το μήνυμα αυτό είναι μήνυμα και για τους ίδιους ότι δηλαδή την Ελλάδα την καταστρέφουν στο όνομα μιας πολιτικής που δεν υπηρετεί την κοινωνία δεν υπηρετεί τα έθνη αλλά υπηρετεί το χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο αυτό είναι μια τεράστια μεταβολή στην Ευρώπη και ο συμβολισμός του να συλληφθεί με διεθνές ένταλμα είχε να κάνει με το σύνολο της ελληνικής πολιτικής τάξης κάποτε με ρώτησαν τι θα έκανες αν έμπαινες για μια μέρα στην πολιτική. Και είπα, θα έπιανα του τρει εν ζωή πρωθυπουργού, τέο πρωθυπουργού, και θα του έβαζα για ένα βράδυ στον κορυδαλό. Παρανόμω, διότι δεν το επιτρέπει το Σύνταγμα. Ακριβώ διότι οι πολιτικοί μα έχουν ε, δημιουργήσει τόσα αναχώματα προστασία απέναντι στην κοινωνία, γιατί ο εχθρό του είναι η κοινωνία, που ούτε ο φάνταστο κακοποιό δεν θα τα δημιουργούσε για να προστατεύσει τον εαυτό του. Γι' αυτό στο όνομα του ΓΑΠ εννοούσα όλους, αλλά ήταν μια συμβολική πράξη που απευθυνόταν στους Ευρωπαίους, ότι είναι ένα γεγονός που αφορά την Ευρώπη και όχι ένα γεγονός που αφορά την Ελλάδα και το στήρατε στην εφημερίδα για να το δώσουν στο Σαρκοζή αφού Σαρκοζή είναι, εντολοδο... δώσαν... είναι ο εντολοδόχος όχι. του Παπανδρέου Αυτό ήταν μήνυμα αυτός δίνει τις εντολές του ήταν Παπανδρέου μήνυμα... ήταν μήνυμα που έβγαινε από την ελληνική κοινωνία Μάλιστα. προς τους πολιτικούς ηγέτες λοιπόν και φτάσαμε είμαστε σήμερα και χρησιμοποίησατε σε μια άλλη σα συνέδευση μια λέξη νεκρόφ ε, ναι. λοιπόν, καταρχήν να με εξηγήσετε τι σημαίνει η λέξη νεκρόφιλο. Αυτός... Γιατί εγώ προσωπικά έχω λανθασμένη. Θα σα πω μετά που θα είμαστε εκτό αέρο τι σημαίνει νεκρόφιλο. Γιατί δεν λέγεται. Στο... Τι, τουλάχιστον γνωρίζω εγώ. Όχι, όχι, είναι, είναι... Εγώ θέλω να με εξηγήσετε τι σημαίνει νεκρόφιλος Η έννοια τη νεκροφιλία ναι. είναι και η περιοριστική έννοια που αφορά το ερωτικό στοιχείο. Μπράβο, το ερωτικό στοιχείο. Αλλά ναι. είναι και η γενικότερη έννοια από που προέρχεται που αγαπάει κανεί οτιδήποτε είναι νεκρό. Γιατί παππούλια και νεκρόφιλο τώρα στην ηλικία του λέει. Όχι, όχι, όχι. όχι. Είπα το ελληνικό σύστημα είναι νεκρόφιλο. Και γιατί είναι νεκρόφιλο, Διότι μόλι έχει ανάγκη να στελεχώσει την προεδρία του κράτου ή οτιδήποτε άλλο, κυρίω εκείνο ο συμβολισμό, ε, ψάχνει να δει ποιο είναι νεκρό πολιτικά για να τον φέρει ώστε να μην ενοχλεί. Βρήκε τον Στεφανόπουλο, ο οποίο δεν ενοχλούσε κανέναν. Βρήκε τον Παπούλια, ο οποίο μόλι είχε αποφασίσει ότι θα ιδιοτεύσει και θα φτιάξει εκεί πέρα κοτέτσια στην Ήπειρο. Τον και τον έφεραν πίσω. Και ακριβώς ανέδειξα το γεγονός ότι... Ένα θεσμό και ένα άνθρωπο ο οποίο κοστίζει πάνω από δύο εκατομμύρια μαζί με τι υπηρεσίε στον ελληνικό λαό θεωρεί ότι είναι ανέφθυνο κατά το σύνταγμα και δεν έχει κανένα λόγο στην πολιτική κατάσταση που ζούμε σήμερα, στι έκτακτε συνθήκε. Επειδή μα ακούει πολύ κόσμο και για να μην είμαστε ισοπαιδευτικοί, έχω και εγώ μερικέ εντάσει εναντίον του κύριο Κοντογιώργη. Μία θα, Μ... ναι. θα πω. Θα σου ναι. δώσω το χρόνο, δώσω μου σε παρακαλώ ναι, ναι. γιατί έχω μια σειρά να μου ότι με μην το, το, το μου ναι. και θα σα δώσω αυτό να σας δώσω μου σε παρακαλώ πάρα πολύ. Και φέρνει ευθύνη, λέει, φέρετε ευθύνη λέτε ο Παππούλια. Απόλυτη ευθύνη. Σα άκουσα χθε να βγει να μιλήσει. Πε ότι έβγαινε να κάνει το διάγγελμα το οποίο ζητάτε. Ποιο θα τον ακούνε. Πρώτα, δύο πράγματα. Ναι. Ακούστε. Θα Εγώ... σε παρακαλέσω πάρα πολύ. Επειδή βλέπω το ρολόι και τρέχει και θέλω να πούμε όσο γίνεται πιο πολλά. Ξέρω ότι δεν παλεύεστε όταν αρχίσετε να μιλάτε. Όχι, θέλω, αλλά... να... Θέλω, να... θέλω με πιο λίγα λόγια να μα τα λέτε. Εγώ θα καλούσα τον, τον... τον... τον... τον Πρωθυπουργό, αν ήμουν Παππούλια, στο Προεδρικό και θα του έλεγα. I don't know να κάνεις γρήγορα μεταρρύθμιση στη δημόσια διοίκηση να κόψεις το 50% τις απολαβές των βουλευτών να απαγορεύσεις και να βάλεις σε ε, άμεση ε, ποινική ευθύνη και αστική ευθύνη όλους τους πολιτικούς οι οποίοι μέχρι σήμερα λειλατούν το κράτος και δεν δίνουν λογαριασμό σε κανέναν. Να επαναφέρεις και να δικαστούν όλες τις υποθέσεις ασυλίας οι οποίες από το 1974 μέχρι σήμερα δεν ε, ε, επετράπει από τη Βουλή να πάνε στη δικαιοσύνη. Και μετά θα του έλεγα να δώσει το δικαίωμα του ενόμου συμφέροντος στον πολίτη να εγκαλεί και μάλιστα με μαγνητόφωνο ξέρετε ότι απαγορεύεται η μαγνητοφώνηση ως κακούργημα αυτή τη στιγμή για, για τα αδικήματα στην Ελλάδα για να προστατεύονται οι πολιτικοί λοιπόν να έχει δικαίωμα ο πολίτης να εγκαλεί τον, τον διοικητικό υπάλληλο όταν δεν κάνει τη δουλειά του να δώσει ρυθμίσει τέτοιε που να λειτουργήσει το κράτο και συγχρόνω να. Και του τα έλεγε και του απάντησε από τον Παντρέο. Αν του απάντησε. είναι μέσα ρεμάντα, σου δίνει κάνει ναι. σημασία σε ένα. Έχει το, το, το του... δικαίωμα να στέλνει πίσω όλε τι ε, νομοθετικέ ή άλλε ρυθμίσει και έχει το δικαίωμα να βγει στον ελληνικό ναό και να πει Εγκάλεσα του πολιτικού για αυτό το λόγο και δεν με άκουσαν και σα καλώ να κατεβείτε στους του δρόμου. Αυτή είναι. Αυτό είναι ο ρόλο του Πρόεδρου. Σα έφερα ακριβώ εκεί ήθελα να σα φέρω. Το καλοκαίρι. Όταν είχαμε του πρώτου αγανακτισμένου στην Αθήνα, βγήκατε και είπατε να κατέβω κόσμο και να κυκλώσουν τη Βουλή εκατό χιλιάδε. Εγώ θα σα ρωτήσω, κύριε Κοντογιώργη, επειδή ζούμε σε μια χώρα που για μα είναι λιγάκι περίεργα το να κλείνει τη Βουλή ή να κλείνει του δρόμου. Έχει το δικαίωμα τη απεργία, αλλά θα σου πούν που θα είσαι και τα λοιπά, και τα λοιπά Δεν έχει το δικαίωμα να ενοχλεί τον άλλον και τα σχετικά. Εσεί ζητάτε δηλαδή, σε μια κυβέρνηση η οποία πήρε. 40% δεν ξέρω, 163 βουλευτέ. Πόσο που 163 ξεκίνησε, ξεκίνησε, ναι. 163 βουλευτέ, ζητάτε δηλαδή τη Δημοκρατική Συμμαχία πούμε, που έχει αυτή τη στιγμή 100.000 ψήφου στην Ελλάδα, γιατί 100.000 ζητάγατε, να κυκλώσουν τη Βουλή και να αναγκάσουν την κυβέρνηση για μένα νομίζω ότι κανένα έλεγα... 100.000 μέχρι 500 έλεγα το δυνατόν, δυνατόν περισσότερου ναι. σε άλλες στιγμές είπα περισσότερα ανάλογα του τι ε, έπρεπε να βάλουμε στο τραπέζι. Ναι. Ε, σημασία έχει να υπάρξει μια μαζική τι εννοούσα όμως με αυτό Όχι 100.000 όμως Να δούμε ένα εκατομμύριο στον τρόπο να το καταλάβουμε το... Αλλά 100.000 κάθε στιγμή Το κάθε κόμμα μπορεί να του κατεβάσει όχι, όχι. Θα ρίχνουμε την κάθε Πέραν... κυβέρνηση Επίσης όχι, κάποια... όχι, όχι. Εγώ έχω. δεν πρότεινα να πέσει καμιά κυβέρνηση Και κανένα κόμμα Είπα ότι οι παραδοσιακοί τρόποι δράσης Όλη η ελληνική κοινωνία να κατέβει να διαμαρτυρηθεί, όλη η Αμερικανική κοινωνία να κατέβει να διαμαρτυρηθεί, δεν παίζει κανένα ρόλο. Οι απεργίε επίση. Αντιθέτω, ενοχλούν και απονομιμοποιούν το αίτημα. Αυτό που είπα είναι ότι πρέπει να πάψουν να λειτουργούν με τον παραδοσιακό τρόπο που ήταν να κινητοποιούνται από τα κόμματα ή από τα συνδικάτα και να ε, κινητοποιούνται για να διαμαρτυρηθούν. Και είπα, θέλετε να παρακυκλώσετε τη Βουλή. Συγκεντρωθείτε όσο γίνετε περισσότερη, αλλά με συγκεκριμένα αιτήματα. Πρώτο τον δεύτερον, τρίτον, τέταρτον, πέμπτον και που θα έχουν τον χαρακτήρα της συντεταγμένης περικύκλος να, λει, να λειτουργήσουν ως σώμα, ως δήμος γύρω από τη Βουλή που θα τους αναγκάσουν να ψηφίσουν αυτά τα οποία θα ζητήσουν ή οι ίδιοι οι πολίτε, οι να μην βγουν από μέσα να ψοφίζουν όπω τα τους έλεγα. Διότι είναι υποχρεωμένοι οι πολιτικοί, αφού θέλουν να λένε ότι είναι δημοκρατικό το σύστημα και αντιπροσωπευτικό, να ακολουθούν τη βούλη τη κοινωνία και όχι να αντιτάσσονται και να εχθρεύονται την κοινωνία. Σήμερα η αστυνομία δεν είναι αστυνομία και Υπουργείο Προστασία του Πολίτη, αλλά των πολιτικών εναντίον τίνο. Η κοινωνία είναι ο εχθρό του πολιτικού συστήματο. Η κοινωνία λοιπόν να του πάρει πίσω την λευκή εντολή που του έχει δώσει γιατί έχει δικαίωμα αφού αυτή θεωρείται ότι έχει την πολιτική κυριαρχία και να τους δίνει εντολές για αυτό που πρέπει να κάνουν και που δεν το κάνουν και ερχόμαστε τώρα αφού τα βάλαμε τους πολιτικούς ξεκινήσαμε θαύσαμε το ένα το άλλο εγώ τα βάζω με το πολιτικό σύστημα Ναι. εγώ θα τα βάλω τώρα με τον πολίτη ναι. εσείς σαν πολίτες δεν έχετε καμία ευθύνη κύριε Κοτογιώργη γιατί δηλαδή οι πολιτικοί, αφού εσεί οι ίδιοι πριν πάτε να ψηφίσετε και να βγάλετε εκείνον τον, πολ, τον πολιτικό που θέλετε να σας κυβερνήσει, έχετε μπει στη δικασία συνενοχή μαζί του, στο ρουσφέτη, στο ένα, στο άλλο, για να πάτε να τον ψηφίσετε. Μεγαλύτερη... Δεν σα άκουσα όμω, συγγνώμη να τελειώσω, δεν σα άκουσα σε όλε αυτέ τι συνδέσει που άκου, έχω ακούσει ούτε μία στιγμή να τα βάλετε με τον πολίτη. Η μεγαλύτερη επιτυχία των πολιτικών είναι να ενοχοποιήσουν για αυτά που κάνουν οι ίδιοι τον πολίτη. Ε, τι έχουν κάνει. Ε, αφού αυτοί κατέχουν το σύστημα και στείλουν το μηχανισμό ε, χρειάζονται να αποσυλλογικοποιήσουν την κοινωνία η κοινωνία δηλαδή να μην λειτουργεί ως σώμα απέναντί τους αλλά να λειτουργεί κατά άτομον ο πολιτικός εγώ να έχω εσένα να έχω τον άλλον, να του κάνω το ρουσφέτη αλλά να μην είναι όλοι αυτοί απέναντί μου γιατί τότε δεν μπορώ να του αντιμετωπίσω αυτό λοιπόν που έγινε είναι να εγκαθιδρήσουν ένα σύστημα ε, από, από Τη κοινωνία από, ε, από τη συλλογική τη λειτουργία ώστε να, να αντιμετωπίζουν με αυτόν τον τρόπο. Αυτό τι σημαίνει, ο, ο, ο πολιτικό δεν κάνει δημόσια πολιτική, δεν κάνει πολιτική επενδύσεων παραδείγματος χάρη και ανάπτυξη, αλλά κάνει πολιτική ρουσφετιού, εξαγορά. Αν λοιπόν θέλετε εσεί στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή να εξυπηρετηθείτε ω πολίτη, ή πρέπει να έχετε μέσον, ή πρέπει να μετάσχετε στη διαφθορά. Είτε είστε αγρότη, είτε έχετε αγροτικό. Ακίνητο, είτε θέλετε να χτίσετε σπίτι, είτε να λειτουργήσετε μια επιχείρηση οτιδήποτε πρέπει να λειτουργήσετε στο πλαίσιο τη διαπλοκή και της διαφθοράς Αλλιώ θα μου πείτε και τι άλλο να κάνω, τα βουνά ή εκτός αν λοιπόν αυτό είναι το σύστημα, εγώ θα μείνω απ' έξω εσείς θα μείνετε απ' έξω, η κοινωνία ολόκληρη όμως πρέπει να ζήσει πρέπει να διορίσει το παιδί της, η κοινωνια ολοκληρη ομω πρεπει να μπορέσει να λειτουργήσει την εταιρεία άρα αντί να του την κλείσει ο έφωνας πρέπει να τον χατζηλικόσει ε, ο, ο άλλο το χωράφι του πρέπει να πληρώσει το δασικό υπάλληλο γιατί θα το κάνει δασικό και ούτω σημαίνει δηλαδή ότι η κοινωνία παίζει στο ρυθμό που επιβάλλει το πολιτικό σύστημα δεν ενοχοποιώ την κοινωνία όχι γιατί δεν μετέχει αλλά γιατί αναγκάζεται να συμμετάσχει σε ένα πολιτικό σύστημα το οποίο επιβάλλει τη διαπλοκή και τη διαφθορά για να μπορεί να έχει την ευχέρεια το μεγάλο μέρος του Δημόσιου Κορβανά, να το μοιράζεται αυτή και η άλλη και βεβαίως... Οι μηχανισμοί να αναπαράγουν το πολιτικό προσωπικό. Αυτό που συνέβη και με τα πανεπιστήμια και καταστράφηκαν. Σα έχω δει να λαμβάνετε θέσεις σε μια από αυτά που σα έχω παρακολουθήσει και να μιλάτε ακόμα και για τον ξαρχάκου, για μουσική και να παίρνετε θέση και να χαρακτηρίζετε. Δεν φοβάστε εμπώτη πει ο κόσμο ότι ε, σε πολλά τον Γιώργη που κάπου ξεχώρισε την πορεία σου. Πε μα για την πολιτική, παίζα για την οικονομία, παίζα για μουσική, αλλά μα παντογνώσει, κάπου πολύ ανακατέφεσε. Τι γίνεται. Όλα είναι πολιτική αυτά που ασχολούμε. Ε, ακόμα και όταν έχω ασχοληθεί με την οικονομία όπως ένα βιβλίο μου Οικονομικά Συστήματα και Ελευθερία είναι ακριβώς σε αυτό το πλαίσιο διότι η πολιτική είναι η ελευθερία Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε πού θα την αναζητήσουμε σε ό,τι αφορά τον Ξαρχάκο και πάλι εκεί το ζήτημα δεν ήταν να αναλύσω το μουσικό έργο του Ξαρχάκου τη μουσική του διάσταση αλλά να δώσω το κοινωνικό πολιτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο αναπτύσσεται αυτή η μουσική διότι την ιδέα όπως το έχει πει και ο ίδιος αυτού του μουσικού κομματιού που παρουσίασα του την έδωσα εγώ να δείξει δηλαδή την κοσμοσυστημική διάσταση της ελληνικής μουσική. Έχεις, yeah. Έχουμε ακόμα να σώσω να καταλάβεις έχουμε ακόμα 15 λεπτά λοιπόν πάρε 5 λεπτά κάνω την και εσύ, yeah. να, να μιλήσουμε για το θέμα το οποίο θα συζητήσει αύριο yeah. εγώ κύριε Κοντογιώρη ειλικρινά θα χαρώ να σας ξανάχω εδώ πέρα να μιλήσουμε yeah. για τη σημερινή κατάσταση θέλω να ξέρω ότι μα ακούει πάρα πολλοί κόσμος Είτε τηλέφωνα χτυπάνε, θέλουν να παρέμβουν αλλά δεν παίρνουμε γραμμή, γιατί δεν έχουμε το χρόνο αλλά δεν ξέρω πόσο καιρό θα καθίσω και αν έχουμε την ευκαιρία να ξανακάνουμε έτσι μια δύο ωρη εκπομπή και να κουβεντιάσουμε για τη σημερινή κατάσταση και δεν θα προλάβουμε να μπούμε καθόλου σε αυτό το θέμα Μέχρι την Παρασκευή στη διάθεσή σας Στη διάθεσή μου θα το, το κανονίσουμε το λοιπόν. Λοιπόν. Ε, Επειδή είναι δημόσιο βιομένους πραγματικά μας ακούνε και από εδώ και από τις τρεις πολιτείες και μας ακούνε και στην Ελλάδα. Έχω μία ένσταση στο φίλο μου τον Γιώργο, τον Κοντογιώργη, με τον οποίο συνεργάζομαι πολλά χρόνια. Έχει σε μας τις να μην είμαστε τόσο ισοπεδοτικοί στα πρόσωπα έχω μια ένσταση στη σειρά που έβαλε για τους Προέδρους της Δημοκρατίας ο Κωστίσος Στεφανόπουλος την περίοδο που ήταν Προέδρος της Δημοκρατίας επενέβη πολλές φορές παρότι συγγενικά το κόμμα που τον ανέδειξε και του, ε, ήταν το εφαλτήριο για να μπει στην Προεδρία ήταν η δημοκρατία με τη συνδρομή του Πασόκ βέβαια συμφωνώ στα υπόλοιπα που είπατε όμως πολλές φορές εξέφρασε το Αίσθημα, με δημόσιες δηλώσεις του, δημόσιες παρεμβάσει του, προχτές ημέρα 7 Νοεμβρίου, βγήκε, συγγνώμη, 8 Νοεμβρίου, έκανε μια σκληρότατη δήλωση εναντίον όλων και είπε, εάν ήμουν πρόεδρος θα έκανα αυτά ακριβώς που είπατε πριν από λίγο. Να διευκρινίσω λοιπόν... Γιατί είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχει ναι, ναι. ακόμα την αποδοχή του κόσμου... Να διευκρινίσω κύριε Στεφανόπουλο το εξής. Ε, εγώ δεν στέκομαι στα πρόσωπα. Ε, έχω όλες τις αδυναμίες του κόσμου που έχετε κι εσείς και ο Στεφανόπουλος και ο οποίος Εγώ ε, μετράω τον πολιτικό ρόλο ε, και είπα ότι είναι νεκρόφιλο διότι όταν κάποιο πολιτικά τελειώνει, τον θυμούνται και τον φέρνουν πίσω για να τον έχουν του χεριού τους ώστε να είναι ευγνώμων αυτός Άντως, και να μην είναι ήτανε, ενοχλεί. Όσο ήταν πρώτος πολίτης της χώρας Λέω, λοιπόν, εξέφραζε το λαϊκό αίσθημα με πολύ έντονο ο... τρόπο. Τότε δεν υπήρχαν, δεν υπήρχαν συνθήκες κρίσεως και επομένως δεν μπορεί να σταθμιστεί ο ρόλος του με τον ίδιο τρόπο που θα έπρεπε να σταθλιστεί ο ρόλος του παππούλια σήμερα. Γι' αυτό και στάθηκα στην κριτική μου στον παπούλια ε, θέλω να πω ότι σε ανθρώπινο επίπεδο παρόλο που τον θεωρώ μικρό ως πολιτική διάσταση τον Στεφανόπουλο ε, έχει ήθος επέδειξε ήθος ε, μολονότι σε πολλά ζητήματα όταν υπησήρχε το, το κομματικό στοιχείο έδειξε μικρόψυχος Αλλιώς. δεν χρειάζεται να πούμε Αλλιώς. αυτά τα πράγματα Αλλιώς. εκείνο που θέλω να επισημάνω για το ήθος του είναι ότι που οφείλω το γεγονός ότι ο Μαγκάκης με πήρε από το χέρι όταν προσπαθούσα να δώσω, ξαναδώσω την υφαγένεια Νίκο των που την είχαν ε, το μεγάλο αυτό ιστορικό. Αριστερό, όντα. Ναι, πήγαμε στο Στεφανόπουλο όταν ήταν υπουργό και, και αυτό έβαλε Έτσι. την υπογραφή του για να ξαναπάρει την Ιθαγένεια με πλαστογραφημένη την υπογραφή του Σβορών από μένα. Έχει δεν υπόκειται επομένως, το Παρατήρηση για να κλείσω αφορά το φίλο μου το Μανώλη και τα εδώ μα. Απευθυνόμενο στον <κυρίζει> Γιώργο, το κοτογγιόργη, είπε εσύ. Δηλαδή, εδώ η διασπορά δεν ανήκει στο εμεί. Οι Έλληνε δεν κατεβαίνει, Μανώλη μου, και ψηφίζει κι εσύ. Δεν θυμάμαι δεν... πού ακριβώ το είπα, να είσαι με Για τον πολίτη. Αλλά Όταν για τον πολίτη. Για το πολίτη... Η αλήθεια είναι ότι το εσείς εγώ πάντα το ξεχωρίζω και το ξεχωρίζω για πολλού λόγου. Ο ένα λόγο είναι ότι μα έχουν γραμμένου κανονικά. Το... Συγγνώμη για την έκφρασή μου, κύριε κοτογγιόργη. Και η πολιτικοί και οι διανοούμενοι τη Ελλάδο. Για να τα λέμε καλά πως είναι. Σωστό, πολύ σωστό. Έχω γράψει. Δεν ξε... Να τελειώσω. Δεν ξέρω. Μα, το, να, να τελειώσω. Μα τώρα, αυτό που έχουν όλοι μέσα του. Να τελειώσω. Τώρα, τους να τελειώσω. Γιατί εδώ ποιε έρχεστε. Λέτε τα καλύτερα όσοι είστε εδώ και συζητάμε τα των πολιτικών. Πριν μπείτε στο αεροπλάνο, σα πάει ένα κουνουπάκι. Κάτι είναι, ρε παιδί μου. Και μόλι μπείτε στο αεροπλάνο, ξεχνάνε ό,τι έχουν πει εδώ πέρα. Και Τελείωση και ό,τι έχουν υποσχέτω. Το ίδιο κάνουν και για του Έλληνε. Όταν πάνε κάπου, το ίδιο κάνουν. Λένε πολλά και μετά φεύγουν. Λοιπόν, εμάς ο... η τελευταία κυβέρνηση πέρασαν ένα χρόνο να βάλει απόδημο ελληνισμό. Δεν ξέρω αν έχει βάλει τελικά ακόμα. Και, και τελικά είμαστε θυμήθηκε και ασχολήθηκαν για τον απόδημο ελληνισμό, μόνο όταν είπαν ότι θα κοιτάξω να βγάλω λεφτά από τον απόδημο ελληνισμό για το χρέο. Αλλά δεν το συνέχισε, γιατί φαίνεται ότι πήρε το μήνυμα ότι θα πάρει το. Όταν ο, ο λίγιστο. Και λιγότερος από όσο ο κύριος Παπανδρέου, πρόεδρος της Βουλής, ε, είπε ότι ανοίγει λογαριασμό για να πληρώσουμε. Εγώ Α, είπα... και πήγαν τότε με τα δύο παιδάκια που βάλαν τα 10 ευρώ. Ναι, εγώ είπα τότε μη δίνετε ούτε δραχμή διότι θα σας τα φάνε και αυτά διότι αυτή είναι η αντίληψή τους έδωσε πολλοί κόσμος χρήματα για τους πυρόπληκτους της ιλίας και τα φάγανε ή τα εξαφανίσανε από εκεί και δεν πήραν τίποτε είναι ε, ό,τι μπορούν είναι παμφάγων είδος αυτή η πολιτική τάξη το, το άλλο χώρας. κύριε Κοντογιώργη το άλλο για να τα πω τώρα μια και με, με, με τσίγλισσα εδώ πέρα ο Στεφανόπουλο. Επικαλούσε έτσι και τηλεφω... τα κορίτσια. Έψαχνα φορμή για να τα πω. Εάν σα τηλεφωνήσω και σα πω, σας τηλεφωνώ από το Ελλάδα απ σε βέβαια με την να μιλήσουμε και σα τηλεφωνήσει το ΣΤΑΡ που βγάζει τα κοριτσάκια και τα δείχνει, θα προτιμήσει το ΣΤΑΡ. Για να δείτε να σα δουν στην Ελλάδα, δεν Μέχετε, ξέρω. Με έχετε δει, το... Στέο. Όχι, συγγνώμη, συγγνώμη. Όχι... Όταν λέω. Το, κύριε, το δια... ε, ε, Εάν δείτε με ποιους, σε ποια κανάλια <laughs> πηγαίνω, ναι, ναι, ναι. θα αντιληφθείτε ότι δεν πήγα τότε. Καταρχήν το δεν είχα επικοινωνήσει ποτέ μαζί σα, κύριε Να εξηγέμαι έτσι και για να καθαρίσει τον στις, κόσμο. Δεν είναι στις επιλογές μου. Όταν απευθυνθούμε, όταν απευθύνομαι εγώ το πρωί εδώ πέρα που έρχομαι κάθε μέρα σε τρεις, τέσσερις, πέντε πολιτικούς και μου λένε δεν είναι... Τον Γερουλάνο, μια μέρα και του λέω: Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Τότε που δεξιά μα το σκάνδαλο, ψωνίσατε από Σβέργκο. Τότε με <laughs> τα στημένα του ποδοσφαίρου. Του λέω: Σε <laughs> παρακαλώ πάρα πριν να πούμε δύο κουβέντε. Και μου λέει: Δεν μπορώ να βγω. έχω κανονίσει να βγω σε 13 ελληνικά κανάλια. <laughs> και, ναι. και του λέω: Ωραία. <χωρή> βιέσαι 12 και βιέσαι σε μένα 10 λεπτά. <χωρή> του λέω: <χωρή> 13 ελληνικά. Δεν θα τα δουν τουλάχιστον από το ένα κανάλι στο άλλο. Δηλαδή, αυτό είναι, αυτό είναι που θέλω να σα πω ότι όποιον και να πάρει, εάν του προτείνουν σε ένα κανάλι στην Ελλάδα, εμά δεν δηλαδή είναι. Ο, να... Κατά άλλα, είμαστε το καλύτερο. Κομμάτι του ελληνισμού που κρατάμε θεραπεία. και, χρειάζεται... και φυλάμε ε, και, ναι, και το ένα ναι, και το άλλο. Γι' αυτό και σα έχουν εγκαταλείψει και σα έχουν διαιρέσει, σα έχουν διαλύσει <σκοί> και εννοούν να σα εξαφανίσουν κιόλα όπω και την ελληνική κοινωνία. Διότι οι πολιτικοί μα ηγέτες ενδιαφέρονται για το χώρο και όχι για τη χώρα. <σκοίλει> Αν μπορέσουν να διάσουν την Ελλάδα από Έλληνε για να μην του ενοχλούν και αφήσουν του οικονομικού μετανάστες και τα πρόβατα, θα είναι πανευτυχή. Διότι εκεί κατατείνουν να φτάσουν αυτή τη στιγμή τη χώρα και έχουν νομιμοποίησει ισχυρή από τη διανόηση την ελληνική ξέρετε Έχετε εξήγηση, Α, κ. Κ. αγωνίστηκε Ξέρω τον εαυτό μου διότι τα, ε, τα γραπτά μου το δείχνουν ναι. Εξε, ε, ε, έδωσε ισχυρότατη νομοιποίηση στην αποδόμηση της ελληνικής λογικότητας, στην άντληση στοιχείων αντίστασης από το παρελθόν της και στην ε, ε, θέση της στην ε, ε, ελληνική πολιτική. Μιλάτε για τη μαφία της διανόησης και του πανεπιστημιακούς. Είναι το 90%. Έτσι, για να ε, Έγραψα πριν από πολλά χρόνια ένα κείμενο. Ο τίτλος. Πέρι των συγκατανευσυφάγων διανοουμένων ή πώς η αριστερή διανόηση και η δεξιά μην κάνουμε, αλλά τότε ναι, ήταν... ναι, ναι, ναι. Ε, μεταβλήθηκε από οργανικός διανοούμενος είναι η έννοια του γκράμψη σε οργανικός νομέας της εξουσίας δηλαδή από υποστηρικτής της και συμμέτοχος συγκατανευσυφάγος είναι μια αρχαία λέξη η οποία δείχνει πως τα τρώμε μαζί βλέπε το η αδερφή ναι, ναι, ναι. λοιπόν ε, έχουμε, μας έχουν μείνει 8 λεπτά Λοιπόν, αφού εξασφάλισα λοιπόν την μέρα, έχουμε σήμερα Δευτέρα μέχρι την παρασκευή, θα κανονίσουμε θα Μπαρασκευή βρούμε. Τη παρασκευεύεται δηλαδή και την 5η. Θα βρούμε ένα δύο για να μιλήσουμε για το σήμερα τη Ελλάδο, το οποίο θα βγει τρέλε, θα το ανακοινώσουμε, θα γίνει και θα κάνουμε καλή κουβέντα, γιατί εγώ ήθελα απλώ σήμερα με την κουβέντα να, να βγάλω και λιγάκι παρελθόν, να, να έρθουμε στο σήμερα για να μπορούμε να μιλήσουμε για να καταλάβει και ο κόσμο ποιο είναι πώ κέρδεται ο κοντογιο και όχι ξαφνικά να αρχίσει να μιλάει για το σήμερα. Και τώρα είμαι στο σήμερα με δύο λόγια να πούμε για την εκδήλωση που γίνεται. Κύριε Στεφάν, και... μπορεί να μα πει δύο λόγια για την ναι. εκδήλωση. Η εκδήλωση ναι. είναι ευγενική χορηγία του Prospet του, Hall. Hall. Γίνεται στις 16 Νοεμβρίου. Ε, στις 7 ε, το απόγευμα θα πρέπει να πούμε ότι είναι αυστηρά, αυστηρό ζήτημα το θέμα της εισόδου και θα πρέπει να κάνουν κρατήσεις θέσεως, ε, διότι ήδη έχουμε ξεπεράσει κατά πολύ το προβλεπόμενο ε, από το πρόγραμμα. Όμως, ε, ο, ο κύριο Χαλκιά πάντα ευγενή, ξεπέρασε και το αρχικό προγραμματισμό. Α κάνουν RSVP όλοι για τι 16 του μηνό στι διευθύνσει που υπάρχουν. 7 το βράδυ στο 263 Prospect Hall. Ακριβώς. Πrospect Avenue στο Brooklyn. Ακριβώ. Για yeah. να κρατήσουν θέσει, μπορεί να τηλεφωνήσουν στο Μούπο Ανδρέα, στο τηλέφωνο του Συλλόγου Επιστημών. Yeah. Έχει βοηθήσει πάρα πολύ ο κύριο Ανδρέα Σάβα, ο Σύλλογο για να μπορέσουμε να φέρουμε τον κύριο Κοντογιώργη. Πρέπει να σα πω ότι πάλι. Δύο χρόνια για να μπορέσει να πάρει άδεια από τα πανεπιστήμια στα οποία ε, βρίσκεται ή συνεργάζεται. Δύο χρόνια το συζήτημα. Να δώσουμε το τηλέφωνο που το Βεβρουάριο, δε 718 718-545-2769. Μπορείτε να μου τηλεφωνήσετε με ένα τηλέφωνο. Και δώστε του και το email για να κάνουν RSVP ώστε να μην έχουν α, ατυχήματα στην είσοδο. Με να πούμε φίλες. ακόμα ότι την εκδήλωση προλογή ή δημοσιογράφου κυρία Φραγκούλη, Οστίνη Φραγκούλη. Λευκαδίτησα και αυτή. Ναι, και τη συζήτηση που θα ακολουθήσει μετά την ομιλία του κ. Τον Γιώργη, θα συντονίσει ο κύριο Γιώργα ο τον Νικόλας Νικόλα Είπαμε αυτή την Τετάρτη στι 8 ώρα το βράδυ, 7 ώρα μάλλον έχει τριξιού στην αρχή. 5, 7 ώρα. Στο Prospect Hall. Να πω κάτι. Θα, θα σα δώσω τα τελευταία 5 λεπτά να μα πείτε γενικά. Όχι, όχι, γι' αυτό. Γι αυτό. Ε, θα έλεγα, ε, δεν είμαι υπεύθυνο για την οργάνωση, αλλά ε, αν αφήνε το κόσμο ψήφου, δεν κάνω. έτσι Δεν πρόκειται να απολυτευθώ, δηλαδή, το βρίσκω στην Ελλάδα. Ποτέ, μιλάτε Ποτέ. Ε, ποτέ. <laughs> Ποτέ, κύριε Λεγκρίν, ποτέ. Είναι σε αυτό το έχω ήδη σε ξέρω τυσπούν, ε, πω, εκτός ε, των Λοιπόν, ε, επομένω, και αν ερχόντουσαν και χωρί να εγγραφούν, εγώ δεν θα διαμαρτυρόμουν. Ε, θέλω όμως επειδή θα υπάρξουν κενά ή απορίε ε, σε σχέση με όσα λέμε και όχι σε, για το πρόσωπό μου, να πω ότι μπορεί κανεί να δει πάρα πολλά κείμενα, είτε οπτικοακουστικά είτε γραπτά, στην ιστοσελίδα μου, στο blog μου. Ε, εάν σημειώσει ε, κόσμο σύστημα. Τη λέξη ελληνικά, κοσμοσύστημα σύστημα. Με λατινικού χαρακτήρες. χαρακτήρες Όχι, με ελληνικούς χαρακτήρε κόσμο σύστημα ή με λατινικού χαρακτήρε κόσμο system. Με C, στην αρχή, μπορεί να δει εκεί ε, πάρα βρή... πολλά κείμενα. Το βρήκα, το βρήκα, το βρήκα. Λοιπόν, και. Τι να αρχίσουμε τώρα, κουβέντα δεν έχουμε εξάλλου χρόνο. Δεν έχουμε εξάλλου χρόνο θα εσά είναι εύκολο επειδή η, αυτή η ώρα είναι που έχει την μεγάλη ακροματικότητα να σα ξανάχω α πούμε αύριο μεθάριο μια μέρα. Δεν θυμάμαι τώρα πώ Δεν θα θυμάμαι το πώς το πρόγραμμα, είναι το πρόγραμμα. Θα... Ε, γιατί δεν το έχω μαζί μου. Εγώ μπορώ να κανονίσω δύο. Δύο. και να κάνουμε και να δει όρώ ποια ώρα μπορείτε να έρθετε από εδώ. Ε, ε, αύριο. Θα προσπαθήσω να αλλάξω κάτι αύριο. Ναι, μάλλον. Αν... Γιατί δυστυχώ. Θα συνεννοηθείτε και αν είναι, Δεν μιλήσαμε να... για τα πιο σημαντικά. Θα την Ελλάδα του σήμερα. Πάντως θα σα ρωτήσουμε, κύριε Γοντογιώργη, το διατάφτα αυτά που προσπαθούσε να βγάλει ο Μανώλη, αλλά το ξεφύγατε, τι πρέπει να γίνει τώρα. Μα δεν μπήκαμε, Μα μπήκαμε, δεν μπήκαμε αυτό, στο βέβαια. θέμα. Γιατί Σού σου είπα... στην αρχή μια ερώτηση που εκεί τον στρίμωξε λιγάκι, αλλά δεν έκανε. δεν στριμώχνω διότι τα έχω πει τι πρέπει να κάνουμε. Θα σα ρωτήσουν την Τετάρτη. Το βράδυ θα σα ρωτήσουμε τι πρέπει να γίνει. Μα, είναι. Μα δεν μπήκαμε σε αυτό το θέμα καθόλου. Δεν το κούμπησα καθόλου. Θα λοιπόν, αρχή, αρχή. Αύριο αύριο, έρχεται. Λοιπόν, Στο ιστοσελίδα μου προειδοποιώ από τώρα. Όποιο θέλει μπορεί να μπει και να δει το τι πρέπει να κάνουμε, τα λέω σε πάμπο, πάμπολα κείμενα. Mm -hmm. Λοιπόν, το σήμερα που λέτε από Ευρώπη μέχρι Ελλάδα, μέχρι οικονομική κατάσταση, μέχρι ποιοι, πού, ποι, Παπαδήμο, όλα αυτά, πιστεύω ότι αφήσαμε την μπουκιά, την καλή τη μπουκιά. Λοιπόν, εγώ. Θα προσπαθήσουμε το πρωί, θα πρέπει να το ξέρω όμως από σήμερα, ε, να το ανακινόμε με τα απογέματα. Θα, θα το κάνω. Να το κάνουμε. Πιστεύω θα έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί αυτά είναι που κι ένα σήμερα. Για τι ώρα όμως λες Εγώ 10 και μισή πάλι. Okay, εντάξει, να έχουμε μια μισή ώρα στη <διέξει> διάθεσή μου. Μπορούμε γιατί το ραντεβού είναι στι 3.30. Έχουμε και κάτι άλλο, θα το αλλάξουμε. Καλά, εντάξει. θα το ανακοινώσουμε, να το πούμε αύριο το πρωί. Ναι, πέστε, το λοιπόν, αύριο το πρωί, κύριε Κοντογιώργη, θα χαρώ πάλι να σα έχω ειλικρινά. Χάρηκα σήμερα που σα είχα κοντά μου. Εγώ θέλω Αλλά, να αφηγηθώ. Αύριο 10.30. 10.30, αύριο το πρωί 10.30 θα είναι πάλι στην παρέα μα και ο κύριο Στεφανόπουλο και ο κύριο Κοντογιώργη. Ε, εγώ θα κλείσω τη σημερινή πρώτη μα επαφή. Ξαναπώ τη χάρηκα που είχα, να σου ηγηθώ να περάσει καλά. Και. Είπα ο Στεφανόπουλος ότι σε στριμώξα. Δεν στριμώχναστε με τίποτα κύριε <laughs> Δεν παλεύεστε που λένε και στην Κρήτη. Λοιπόν, δεν ξέρω αν δεν να πείτε κάτι να κλείσετε. Απλώς πιστεύω ότι ε, ο ρόλος του δημοσιογράφου αναδείχθηκε στην ολότητά του διότι ε, πιέζοντας τη σκέψη μου ε, μπόρεσα να βγάλω κάποια πράγματα τα οποία βεβαίω τα πιστεύω και ελπίζω να ε, διευκρίνησαν και το γενικότερο τοπίο. Στο μέτρο που το συζητήσαμε, βεβαίω. Αλλά αυτό ο ρόλο νομίζω ήταν πάρα πολύ ε, σημαντικό. Μαζικά ο Γι' αυτό προσπάθησα να σα πει και ο Μανώλη. Μαζικά ο Εγώ, αν, αν η πίεση σα κάνει τη σκέψη να γεννάει, Μα... σα υπόσχομαι αύριο το πρωί να γεννήσει πολύ περισσότερο. Η... <laughs> ο πόνο ο πόνος και η πίεση να... <laughs> στα ανθρώπινα είναι που δημιουργεί τη σκέψη. Και τη δημιουργία. Βεβαίως. Ξανά σα ευχαριστώ και θα τα πούμε αύριο το πρωί. Να είστε καλά. Να είστε και καλά. Ευχαριστώ. εγώ ευχαριστώ.